<laughs> ρε Μαλέκα, <laughs> <laughs> γιατί μέχρι να κατεβεί θα 15 λεπτά. Όχι ρε Μαλέκα, <laughs> το Μαλακίες Κουζέας το όμως σε mp όχι σε Wab. Ναι, μέχρι να κατεβεί όμως εδώ πέρα, ναι. θα κάνει 15 λεπτά σου λέω. Μέχρι να κατεβεί. μπεί. Μέχρι να μπεί εδώ πέρα κάνει 15 λεπτά, ναι. Μέχρι να κάνει την εισαγωγή δηλαδή. Ναι. Οπότε θα... και Βρισκόμαστε άλλη μια φορά εδώ ε, με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη και τον Γκάτσι Νίκο που είμαι εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή. Mm. Ε, mm. <laughs> αποφασίσαμε αυτή τη φορά ε, έτσι μια καινούργια θεματολογία. Ενώ είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ε, θα μιλήσουμε για τις αδικίες της ζωής ουσιαστικά, τώρα θα το, θα το πάμε κάπως αλλιώς. Θα Λέβαια, αποφασίσαμε να πούμε μερικές μαλακίες, γιατί <laughs> είχαμε καιρό να κάνουμε podcast. Ναι, θέλαμε να αρχίσουμε κάπως πιο χυμωριστικά ναι. και μετά να το πάμε αν είναι, αν προκύψει σε σοβαρά. Ναι αυτό, οπότε ας αρχίσουμε, ξέρω. Αντωνί φύσα το ρε. <laughs> φίσσα το, έχει σκόνη. <laughs> Θα το φίσσε έξω. φύσα το μικρό Αντωνί Αντωνί το φίσσα. φύσα το. <laughs> Πει σαν το μικρόφωνο! Αντώνη! Μπες πάνω δευτερόλεγχο! Αντώνη! Το μικρόφωνο! Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να το λήξω! Να τελειώσει, να τελειώσει! Το πιτάκι, το πιτάκι, ναι, ναι. Δεν θα το πάμε μέχρι τέλο! Κάπου εδώ, κάπου εδώ, σταματάω! Το πιτάκι, το πιτάκι! Βάι πες, βάι πες! Για άλλη μια φορά! 2016, στη ΣΥΡ, ναι. Σύρωστε, σύρω, σίρω, σίρω. Ρίμα, σίρω, σίρω. Και αντίο, αντίο, για τι 16, αντίο. Άντε, Τρει ώρα. 2 και 58. Πρωτοσυμβρία. <laughs> <laughs> <laughs> mm. Γι' αυτό, γι' αυτό. Το θέμα έχει να κάνει με τις, το τίλεν, τα site, όσον αφορά τις γυναικείες σχέσεις και τις ανδρικές, δηλαδή από την πλευρά της γυναίκας και από την πλευρά του άντρα. Πώς να προσεγγίζετε, ελκυστικά κοράσια και επιπόλοιπτους άνδρες. <laughs> ναι, <laughs> αυτός είναι ο τίλος για να καταλάβετε. <laughs> <laughs> θα λέμε, θα διαβάσουμε και θα πούμε διάφορες μεθόδου για τις γυναίκες για να προσεγγίσουν έναν άντρα όπως, και, και, όπως και για τους άντρες να προσεγγίζουν μια γυναίκα <laughs> είναι ό,τι βρίσκει στο ίντερνετ ό,τι ξέρω εγώ καρκινιάρικο <laughs> <laughs> που συμβουλέ συμβουλές για άντρες και γυναίκες κύριε ξέρω <laughs> εγώ <laughs> ε, <laughs> ε, <laughs> πραγματικά <laughs> θα έκαμε τα πιο... <laughs> τα πιο ξέρω oh, πράγματα ναι, ουστεύουμε ότι είναι θα μαζέψω όλα μαζί για να τα σχολιάσουμε λίγο ξέρω δεν είναι τόσα αλλά μην ανισχύετε είναι αρκετά λοιπόν. Να αρχίσουμε με τι γυναίκε. Ωραία. Ωραία Θέλω να διαβάζω εσύ που διαβάζει καλύτερα. Ναι, καλύτερα, ναι, οκ. Λοιπόν, ε, γυναίκε. Κράτα το μέτρο. Ε, λέει μια ιστοσελίδα. Ε, Ο τίτλο. Ναι, Κράτα το μέτρο. Φρόντισε να είσαι εγκρατή σε ό,τι έχει να κάνει με την υπερέκθεση. Ξεκινώντα από τα social media και συνεχίζοντα με τα τόσο αγαπημένα μα μηνύματα και SMS. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα εσύ η πρώτη που θα στείλει. Πω! Πο... Πω! Πο... Έχει ήδη αρχίσει. <laughs> Ο καρκίνο απλώνεται πάνω μου. Πο... Μαλάκα! Μου τυμίζει, ε, ε, κάτι εικόνα ξέρω εγώ στο facebook που είναι. ξέρω εγώ οι άλλοι. Ναι. Το, το άλλο κορίτσι. <laughs> και, και, λέει, και λέει, ξέρω εγώ ένα κείμενο. Άχλε, γιατί δεν μου στέλνει για να τον αγνοήσω. Για να τον Για <laughs> <laughs> να ποτέ. Μου <Μαλάκα>, αγνοήσει. <laughs> Μαλάκα! Δεν χρειάζεται να είσαι πάλι εσύ η πρώτη που θα στείλει. Πω! Πο.πο.χ. <laughs> Ωραία, μην στείλει ποτέ να σε αγνοήσει και αυτό πλήρω, να, να μην γνωριστείτε ποτέ. Αν θυλίσει εσύ, αλλά ακόμα και τότε θα σε αγνοήσει. Αλλά ακόμα και τότε θα σε αγνοήσει επειδή είναι εγκόμενα, ξέρω εγώ, και πρέπει να το παίξει ε, γουστάρο άντρε. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και τόσο πουτάνα για να σου μιλήσω κατευθείαν. <laughs> Φυσικά αυτό συνεπάγεται ότι δεν χρειάζεται να απαντάς αμέσω πριν ακόμα ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός μηνύματος. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, θα σου στείλει ο άλλος, θα πεις Εντάξει, δάκρυμεσαι ε. και από το στόμα του, το Δεν το ναι. να περιμένει τώρα, ναι. εσύ λες και άλλες δουλειές. Έχεις και άλλες ε, ε, μόλις το μήνυμα, σηκώνεσαι, ναι. δεν το, το παντάς. το οπ, αφού κάτι πιάτας. κάτι πιάτα. Κάτσε να σκουπίσω λίγο το σπίτι. Και μετά, Μετά, ναι. Φούζας. Όταν το κάνεις, φρόντισε να είσαι λακωνική στις απαντήσεις σου πω πω, χωρίς αυτές να είναι λυπείς. Μην καταλήξετε μετά να έχετε και πρό, πρό, πρόβλημα συνεννόησης. Μου δεν ξέρεις τι παρατηρήω, <laughs> ότι <laughs> αυτό, αυτό, αυτές νομίζω τις κάνουν όλες. Δεν <Το> το <που>... μαλαίκα εσύ. Από ένστικτο yeah. μπορεί, μπορεί yeah. και να μην τα διαβάσει αυτά, μπορεί όμως και να διαβάσει, αλλά... Από... Από αποίεσθηκτο... το που <σο> Ναι, ξέρω, ξα... ξέρω ξα... ξα... ξα... από δικιά τους, ξέρω ξα... φιλοσοφία μπορεί να καταλήξουν στο ότι ε, άμα τον γράφεις λίγο, εσύ να κολλάει λίγο παραπάνω, ξέρω. Ναι, είναι λες και... το ξέρουμε, και αν Εντάξει, <laughs> εντάξει, δεν, δεν ισχύει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δεν το, δεν το κάνουν, ρε Αλλά... Συ η πλειοψηφία Αλλά η πλειοψηφία, ναι, και, και των γυναικών και, και των ανδρών που, το, που, το, που έχουν μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ξέρω εγώ Συνήθως είναι... είναι... Αυτή τη λογική δεν θα τη μιλήσω πολύ. Εντάξει, δεν με νοιάζει και τόσο. Και για του άντρε. Εντάξει, δεν είναι ξένα αυτό, τέλο πάντων. Πιστεύω ισχύει, γιατί έχω δει αρκετά παραδείγματα τέτοια. Όχι, μου αρέσει, ασχολείται καλά. σίγουρα. όταν το κάνει, φρόντισε να είσαι λακωνική στι απαντήσει σου χωρί αυτέ να είναι ελλειπεί μαλακά. Σε παρένθεση, μην καταλήξετε μετά να έχετε και πρόβλημα συνεννόησης. Δηλαδή θα του μιλάς ίσα ίσα για να μην έχετε πρόβλημα συνεννόησης. Ένας λαγωγική και κατανοητήμα αγόλου. Τι κάνεις. Καλά. Ξέρω εγώ. Την νέα. Την νέα. Τα ίδια. Μην έχετε και πρόβλημα συνεννόησης. Όχι. Ενώ απόφυγε τα πολλά emoticons και τι αστείε φατσούλε. Ωραία, μην εκφράζεσαι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Είσαι ένα όρημο πλάσμα κατά τα άλλα. Πού πάνω απ' όλα. Πείτε μου, είσαι ένα. Πείτε μου, είσαι ένα. Πού πάνω απ' όλα, ε, που πανω απ ολα πειτε μου εισαι ενα που πανω απ ολα που ξερει τι θέλει. Α, καλά, αυτό ξεκάθαρα. Όλο <laughs> ο, ο κόσμο. εντάξει, α μην πω όλε οι γυναίκε γιατί θα ακουστεί εξιστικό. Αλλά όλο ο κόσμο ξέρει τι θέλει. Από, από τη στιγμή που, που πιάνει συζήτηση με έναν άνθρωπο, ξέρει ότι ξέρει τι θέλει. Τελείωσε. <laughs> Δεν <laughs> σε ενδιαφέρει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Μικρέ λεπτομέρειε που Κάνει Κάνω διαφορά. <laughs> λοιπόν, να διαβάσω <δημιουργήσω> εγώ. <laughs> λοιπόν, Λέει, δεν πρόκειται να αφήσει τον εαυτό σου να κατακυλήσει και να φερθεί σαν μια γυναίκα που πάνω απ' όλα δεν έχει αυτοπεποίθηση. Ah. Αλλά α το παραδεχτούμε. Υπάρχουν κινήσει που μπορεί να ακούγονται ανόητε. Στην ουσία όμω δεν είναι. Και εξηγώ. <laughs> λοιπόν, εδώ πέρα έχει μια σειρά από do και don't. Λοιπόν, αρχίζουμε με τα ντου, Πε, και κανένα όχι, σου ζητάει να βγείτε, τι κρίμα έχει ήδη <laughs> Τι νομιση. Ως... Μην αναφέρεις για το <laughs> μόνο να δείτε ότι πραγματικά τον ενδιαφέρουν. <laughs> <laughs> Μαλά... <laughs> Μαλάκα. <laughs> Μαλάκα, γιατί. <laughs> Είναι αυτή ναι. η ηλίτια λογική του ε, «Θα τον θα το φτύσω για να κολλήσει», ξέρω εγώ. Αντίστοιχα και για του άντρε ισχύει, αλλά αυτό, αυτό είναι από γενική παιδικό, οπότε θα μιλήσω για ζυναίκες αυτή τη στιγμή, Πε ναι. <laughs> Πες και κανένα «Όχι» σου ζητάει, να βγείτε τί κρεμάς! Στην πουτσα μου, <laughs> πού κάνω τι είσαι. Στον μονίμουζε γράφω, μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή, ε, έχω τους φίλους μου και κάθεις σε σπίτι και βλέπεις Netflix, Μόνο, σου <laughs> Λοιπόν, και έχει παρακάτω το don't, μην εξαφανιστεί για κανένα τρίμερο με σκοπό να σε θέλει περισσότερο. Θα, ψάξω, θα ψάξει μία-δύο, μετά θα βρεθεί γιατί υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιέ. <laughs> εγώ εγώ, εγώ αυτό νομίζω ότι δεν ισχύει. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο γελίο. Ναι, yani. και εγώ. Δηλαδή, τρει μέρε είναι πολύ λίγο πιστεύω για να ξεκολλήσει. Δηλαδή, τι, τι θα ψάξει μία-δύο, μετά θα βρεθεί, τι. Πρώτα ναι, κοίτα, δεν θέλω να το υποστηρίξω, δηλαδή, ε, ε, πώς το λένε, εξαφανίσου για κάνα τρίμερο ο, ο, ώστε να μην σε βλέπεις εγώ γιατί με, με χαζό, ε, ενώ προτείνει το αντίθετο, αλλά, ε, εντάξει τώρα, μην εξαφανιστείς για ένα τρίμερο με σκοπό να σε θέλει περισσότερο, ε, εντάξει, <laughs> κι αυτό, <coughs> και αυτό είναι στα πλαίσια της, ναι. της ηλίθιας λογικής αυτής της ιστοσελίδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν για κάποιο λόγο έχει τανευρεθεί τελείω αρκετέ μέρε λόγω φορτωμένου επαγγελματικού προγράμματο, φρόντισε να μην τον αφήσει να σε ξεχάσει. Στήλτρου στα ξαφνικά μια ωραία φωτογραφία σου. Οπότε, λίγο πριν πα δουλειά, εννοείται ιδιαίτερα περιποιημένη και αποκεντρωμένη. Αλλά άλλοι θα έχουν τη δυνατότητα να σε βλέπουν και να σε απολαμβάνουν. Ναι. Ουσιαστικά να τον κάνει λίγο να ψιλοζηλέψει μέσω του τηλεφώνου να του πεις «Ωπα, με... δες, δες, δες, δες, δες πια είμαι, δες και μην το ξεχνάς» «Μην το ξεχνάς, ναι, <laughs> دες, δες τι θα χάσεις» <laughs> <laughs> αυτό ξέρω εγώ, <α>, ναι» <laughs> «Τώρα θα πάω στη δουλειά, θα με δουν να λειτώσει. θα με δει και ο Γιώργος που...» Την προηγούμενη φορά φασευθήκαμε και σε εκείνο το πάρτι. <συσίλιο> <συσίλιο> Don't λέει, Δεν είμαστε κατά των γυμνών φωτογραφιών. Το ξεκαθαρίζω. <συσίλιο> Α, <συσίλιο> αλλά όταν έχει στόχο να τον κερδίσει, δεν θα έχει σε καμία περίπτωση να λάβει λανθασμένα μηνύματα. <συσίλιο> Αν δεν είστε μαζί τουλάχιστον μερικού μήνε, τότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να τον κάνει να σκεφτεί ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο για να κατακτήσει οποιοδήποτε άντρα. Σε περίπτωση που επιθυμεί να του εξάψει τη φαντασία, άνοιξε λίγο παραπάνω το που σου στο στιγμή θα στείλει. Όχι ρε Με... αλλά αλλά λέει, άλλαξε είσαι την τώρα. ώρα αποστολή ενώ καλό θα ήταν να είσαι σίγουρη ότι είναι μόνος του και θα απολαύσει το θέμα. Λοιπόν, άμα αλλάξει την ώρα που αποστολή και, αλλάξει... και τη στείλει κάποιο κα βράδυ, ξέρω <laughs> εγώ. Ο άλλο <laughs> άμα φάση. Ο ε, ε... Θα Είναι ήδη στη φάση, ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> αν την είναι ήδη στη φάση, βέβαια και βλέπει μπάλα. Ναι, δεν ξέρω <laughs> τι πειράζει αυτή. Είναι. είναι μια άλλη υπόθεση, ξέρω <laughs> Δεν ξέρω τι πειράζει από τη στιγμή που θα του στείλει μια τυχευογραφία το βράδυ, <laughs> αφού θα το αλλάξει βρά... η ώρα αποστολή. Ναι, ναι, ναι δε, δε, δεν ξέρω αν έχει νόημα, ξέρω να. να... Έχει νόημα, πιστεύω, αν, αν ο ένας στέλνει στον άλλον, αν, αν ο άλλος α, απαντήσει, ξέρω, αν αυτή του στείλει λίγο πιο μετά, αλλά αυτή πιο μετά, στη, δεν, δεν μπαίνει, ξέρω εγώ, γιατί έχει δουλειά, και αυτός εκείνη την ώρα το δει και γουστάρει να, το ένα το άλλο. <laughs> <laughs> <laughs> Γενικά λογική Λοιπόν, τι συνεχίζουμε. Το επόμενο do. Το επόμενο του λέει: ε, Δείξε ότι τον θέλει με τρόπο που θα γίνει άμεσα κατανοητό αλλά έμεσα φανερό. Mm. Άκυζε τον ενώ μιλά, του ρητορικέ ερωτήσει. <laughs> Άκυζε τον όταν μιλάει, πήγαινε κοντά του και μίλησε τον διακριτικά. Παλαγικά. <laughs> δείξε ότι σα αρέσει να τον βλέπει, να γελάει <laughs> και πες του, τι ώρα είναι που που έκανε σήμερα. Κοίτα, <laughs> οκ. <laughs> <laughs> <laughs> okay. Και από ένα σπίτι και μετά αυτό γίνεται creepy. <laughs> <laughs> <laughs> Ειδικά εκεί που λέει: ε, Πρώτα απ' όλα, κλικ κάνει ρητορικέ κάνε, κάνε ερωτήσει. δεν είναι creepy, αλλά είναι... Τι ρητορικέ ερωτήσει! Κάνε ρητορικέ. Τι! Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώ τι λέγει. Δεν μου έχετε καν και κάποιο παράδειγμα, ξέρω Δηλαδή, να κάνει κάποια ρητορική ερώτηση στο τι. Μου φαίνεται λήθιο. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Εκτό από τι ρητορικέ ερωτήσει που μπορεί απλά να σε σκαλώσουν και να μην μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση ή να χάσει τον ερμό σου. Ε, Εκτό από αυτό. <laughs> <okay. σχεσόλυνα> τι ρητορική σου, δηλαδή, πε να πάω, ξέρω εγώ. Δεν ότι... δε, δε μου έρχεται ερμόν. Εντάξει. Εντάξει. <σχεσόλυ> Που πού σαν... Τι Αυτό δεν καταλαβαίνω. Άγγιξέ τον λέει... Άγγιξέ τον ενώ μιλάς κάνε του ρητερικές ερωτήσεις. Ναι. Άκουσέ τον όταν μιλάει. Εντάξει άκουσέ τον όταν μιλάει εντάξει πρόβλημα. Πήγε με κοντά του και μυρίζε διακριτικά. Φανακά. Εδώ είναι να είσαι δεν είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Μα ναι. Δεν ξέρω Εντάξει, μπορεί καμιά φορά να είναι εγωιτευτικό, αλλά ξέρεις. Αλλά όχι όλα αυτά συνδυασμένα, ωραία. Αγγιζέ τον όταν μιλάς, κάνε του ριτερικές ερωτήσει, άκουσε τον όταν μιλάει, πήγαινε κοντά του και μυρίζερε διακριτικά. Άμα και όλα αυτά μαζί, πάει τελείως. Εμένα μου φαίνεται χαζό. Εγιε, ναι... Ή ναι, νομίζω. Τι λες, ας το κάνει διακριτικά, πιστεύω, άμα είναι... Αυτό, άμα είναι διακριτικά, ας το μπούς. Συνέχεια, πάμε στο Don't. Μη πρέτσουμε τα μούτρα επάνω του, κάνοντας άλλαρμπες κινήσεις που ίσως παρεξηγηθούν, κάτω απόσταση ασφαλείας, την οποία θα σπάσει αν θελήσει ο ίδιος. Αν ο ίδιος. Αν θέλει αυτός τις να της πας στην εγώ δεν Αν θέλει. Ασφάλεια. Εγώ δεν κάνω προσπάθεια. Εγώ θα, καλώ, εγώ θα κάτσω εδώ, θα, θα, θα στήσω το βουνί μου. <laughs> <laughs> και θα περιμένω αυτός να έρθει. Μην κάνεις λέει, εσύ κίνηση για φιλί. <laughs> και μήνα απαιτείς να στη χέρι χέρι μου και να πάτε. Άλλωστε είναι λίγο. Πολύ πιο ωραίο να σου αγγίζει απλά τη μέση. Mm. Ah. Με άλλα λόγια, όχι ότι εμεί ξέρουμε, λέει, άριστα του άντρε και τι σκέφτονται, αλλά έχουμε εμπεδώσει το ρητό που λέει ότι δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο. <laughs> Μην αφήνει τα πράγματα στην τύχη του και φρόντισε να αγαπήσει πρώτα τον εαυτό σου με σκοπό να τον αναδείξει τέλειο όταν <laughs> χρειαστεί. Yeah, okay. Κανεί δεν ζήτησε να αλλάξει τα χαρακτήρα σου και τον τρόπο που φέρεσαι. Χρησιμοποιεί όλε τι πληροφορίε όπω εσύ κρίνει πρέπον και εφάρμοσε τι ανάλογα με την περίπτωση. Σίγουρα ο κάθε άνθρωπο απαιτεί και διαφορετικό δεν χειρισμό. Και όμω είναι σίγουρα η μάχη των φίλων δεν πρόκειται να τελειώσει η μάνα, Α, και, μάχη των, των φίλων, αλλά στη μάχη των φίλων. Τι πια <σταλάβη> το... μάχη των φύλων, είκοσι το πρωτεόν, έχουμε Βασικά δεν το καταλάβετε. Τι καταλάβετε, τι εννοεί με τη μάχη των Ε, εννοεί, ξέρεις, α, άντρας, βίες, γυναίκα, ότι και <σταλά> ποιο είναι το υπερισχύον φίλο και πιο. Μου φαίνεται χαζό. Ναι, εντάξει, ναι. Okay. <σταλά> <στά> νομίζω η ισότητα πλέον είναι κάτι αυτονόητο, δεν υπάρχει... <στά> <στά> αλλά εντάξει, μου, μου φαίνεται και, όπως και μου φαίνεται η Λίθιο, Κοίτα, πάντα, πάντα, μου φαινόταν χαζό το γεγονός ότι η γυναίκα πρέπει να περιμένει τον άντρα να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Ναι, Και, Ωραία. Πιστεύω, ναι. και αν, ο, αν ο άντρας όντω δεν ενδιαφέρεται ή δεν τον νοιάζει εκείνη τη στιγμή γιατί έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί, αλλά μπορεί... Μπορεί ίσως η γυναίκα να κάνει κάτι. Ε, ρε, ρε παιδάκι μου. Ή το άλλο, ξέρω εγώ, ξέρω ξέρω ε, εγώ, σαν, σαν κακέ ε, μου με αυτόν δεν μπορώ, να, πα, δεν μπορώ τόσο yeah, να yeah. μιλήσω. Γιατί Άραγε Το Τι Άμα στρελάζει, μπορεί να είναι και το κρασί. Τι, μπορεί να είναι και το κρασί. Να σκάω, εντάξει, έχω πει μη μουνή πολλές φορές. Λοιπόν, να κλείσουμε κάποιο εδώ πέρα. Όχι, θα κλείσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω ποτέ θα πούμε. Ναι, ε, ε, ε, ε, ελπίζουμε να είναι σύντομη η επόμενη φορά. Ναι, γενικά λέμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα, να βρούμε μια μέρα το κάθε εβδομάδα. Ναι. Ε, ότι ε, θα γίνει άλλο ένα τέτοιο για άντρες. Ναι, θα, θα βγάλουμε άλλο ένα για άντρες, ναι. Ε, εντάξει, μ... ε, ναι. Ε, μην, μην είναι μόνο, ξέρω, ότι γυναίκης ή ε, ε, ο στόχο. Ακριβώ. Τέλος πάντων, θα βγούμε κι εμείς για τα χάρια τέλος πάντων, εντάξει. Ε, μέχρι τότε